Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Radio Music Fairhaven. Καλώς ήρθατε αυτό το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων για μία ακόμη εκπομπή του Ex Libris. Η εκπομπή σήμερα θα γίνει κανονικά. Ε, παρόλο που έλειψα λίγες μέρες με δουλειές, πήγα και ένα σύντομο ταξιδάκι θα σας πω τι καλό είδα... Εκεί πέρα αλλά με πάση περιπτώσει πάλι μαζί αυτό το απόγευμα Ξεκινάσαν οι όρτες του Πάσχα έχουν κλείσει τα σχολεία. Ε, ευτυχώς ο καιρός ε, παρόλο που είναι άστατος Πότε με, με βροχές πότε με κρύο Έχει πάρει σαφώς ε, μια ανοιξιάτικη χρειά ε, Τα πάντα έχουν ανθίσει Ελπίζω και η διάθεσή σας το ίδιο ε, Να καλείς εδώ όλους τους ακροτές μας Και τα μέλη μας Νίκος και Μπουρμπού που βλέπω ότι είναι συνδεδεμένα Ελπίζω να πέρασετε καλά αυτή την εβδομάδα ε, με τρέξιμου, με δουλειέ φαντάζομαι αρκετοί, λίγο πιο ξεκούραστα κάποιοι άλλοι. Ε, διαβάσατε. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά θα έλεγα όταν ε, πιεζόμαστε, όταν πιέζουν οι υποχρεώσει, οι δουλειέ. Ε, τότε πιστεύω ότι είναι ακόμα καλύτερο να έχουμε κάποιο βιβλίο να διαβάζουμε έστω και όσο κουρασμένοι και να είμαστε το βράδυ ή το μεσημέρι που γυρίζουμε σπίτι έστω λίγες σελίδες τη φορά δεν είναι ανάγκη να το τελειώνουμε όλο το βιβλίο σε ένα βράδυ λίγες σελίδες τη φορά έτσι κάπου το μυαλό μας να ξεχνιέται, να ταξιδεύει να βγαίνει από το πλαίσιο της καθημερινότητας να πω εδώ και τις ευχές μου σε όσους και όσες κυρίω ε, γιορτάζουν σήμερα στη φίλη μου τη Βάγια, δεν ξεχνάω εδώ στην Πρέβεζα, χρόνια τις πολλά και σε όσους και όσες ε, γιορτάζουν. Κυριάκη των Βαϊών λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα έρχεται, ε, πάμε για το Πάσχα. Οι σημερινές μουσικές επιλογές θα είναι και αυτές κάπως πιο θεματικές, θα είναι αφιερωμένες σε κλασικά χωροδιακά κομμάτια, κάποια θα είναι εμπνεύσμενα βέβαια από τη μεγάλη θρησκευτική μουσική που έχει γραφτεί, κάποια άλλα όχι, αλλά σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μαζέψω κάποια χωροδιακά κομμάτια που έχω και να σα τα παρουσιάσω. Α περάσουμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο κομμάτι από το Μπαχ, φυσικά που έχει γράψει πολύ και καλή θρησκευτική μουσική. Είναι από το πάθο του Αγίου Ιωάννη, ε, κύριε και αφέντη μα τα λέγαμε στα ελληνικά. Ακούστε το. Προσωπικά βρίσκω πάρα πολύ ωραία αυτά τα χωροδιακά και πιστεύω έχω καταφέρει να συγκεντρώσω τα πιο γνωστά χωροδιακά κομμάτια για τη σημερινή μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε λίγο με τις αναγνώσεις μας αυτή την εβδομάδα. Όπως έχω πει και κάθε φορά... Ε, Όσοι διαβάζουν ή όσοι θέλουν να σχολιάσουν για τις αναγνώσει του ή να μου υποδείξουν κάτι. Η εκπομπή έχει το δικό της χώρο στο Radio Music Heaven. Υπάρχει εκεί πέρα το forum στο οποίο μπορείτε να γραφείτε, να αφήσετε σχόλια. Πολύ θέλω να ξέρω οι υπόλοιποι που παρακολουθούν την εκπομπή τι διαβάζουν αυτό το καιρό. Έτσι, βέβαια υπάρχουν και τα κοινωνικά site που σας έχω ε, παρουσιάσει άλλη εκπομπή που έχουν σαν θέμα τους και επικεντρώτους τι αναγνώσεις και τα βιβλία και εντάξει απλώς δεν μπορώ να σας παρακολουθώ όλους εν, από εκεί όσον αφορά την εκπομπή θα, καλό θα ήταν και εδώ πέρα να μου γράφετε τι καλό διαβάσατε ε, και επειδή δεν θέλω έτσι να τα λέω θεωρητικά και εγώ να μην διαβάζω τίποτα. Ε, όπως έχω πει, συνεχίζω το τελευταίο βιβλίο από τη σειρά «Ο τροχός του χρόνου» του Robert Jordan. Είμαι περίπου στη μέση, έχω καταφέρει, έχω διαβάσει αρκετά, όχι όσο θα ήθελα βέβαια, αυτή την εβδομάδα. Καλά εξελίσσεται. Όπως είπα, θα κάνω, όταν το τελειώσω θα σας κάνω μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλη τη σειρά. Πιστεύω, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε ένα μέρος μιας επόμενης εκπομπής σε αυτό. Παράλληλα όμως ξεκίνησα και μια συνανάγνωση στο άλλο φόρουμ στο οποίο συμμετάσχω στη λέσχη του βιβλίου, ξεκίνησε μια συνανάγνωση ενός βιβλίου της Jane Austen της Πιθους <συσχελίδι> Η Πυθώ της Πιθους στα ελληνικά, persuasion στα αγγλικά. Εκεί πέρα λοιπόν ε, οργανώσα, όχι εγώ, οργανώσαν ε, κάποιοι από τους φίλους εκεί πέρα μια συνανάγνωση στην οποία με κάλεσαν και ε, δεν χρειάστηκε να με πιέσουν και πολύ ε, και έτσι εντάχθηκα και εγώ σε αυτήν ε, δεν ξέρω αν έχετε συμμετέχει σε συναναγνώσεις ή οτιδήποτε στην ουσία ε, είναι όταν ε, πολλοί άνθρωποι μαζί διαβάζουν ε, από κοινού, δια, διαλέγουν ένα βιβλίο και το διαβάζουν όλοι μαζί ε, με κάπως ε, συγχρονισμένο τρόπο δηλαδή στη συγκεκριμένη ας πούμε έχουμε θέσει έναν αριθμό κεφαλαίων ανά εβδομάδα τον οποίο διαβάζουμε όλοι, ο καθένας με το ρυθμό που μπορεί βέβαια, και όταν τελειώσουμε αυτό τον ρυθμό κεφαλαίων, έχουμε ορίσει ότι όλη την εβδομάδα θα διαβάζουμε και τις τελευταίες μέρες, Σάββατο και Κυριακή, θα συνδεόμαστε στο σχετικό θέμα του φόρουμ στη Λέσχη του Βιλίου και θα σχολιάζουμε αποκλειστικά από αυτά τα κεφάλαια που διαβάσαμε. Ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κάποιο ε, μία συνανάγνωση. Ε, άλλοτε είναι πιο οργανωμένες, άλλοτε πιο αφθόρμητες ε, όπως η δικιά μας εκεί πέρα ας πούμε. Πάντως ε, είμαι θετικά διακείμενος σε τέτοια εγχειρήματα. Ε, θέλει βέβαια λίγο συντονισμό και πειθαρχία από όλα τα μέλη για να δουλέψει, αλλά πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει. Ε, το βιβλίο είναι ε, της Τζέιν Austen όπως είπα, είναι πολύ γνωστή για κλίδα συγγραφέα, έχει γράψει πολλά βιβλία τα οποία ε, άλλοι τα λένε ρομαντικά, άλλοι τα λένε κοινωνικά άλλοι τα λένε γυναικεία, λογοτεχνία ε, δεν έχει σημασία ε, νομίζω ότι η γραφή της Austin είναι πάρα πολύ καλή ε, τα θέματα που πραγματεύεται είναι θέματα που και σήμερα και πάντοτε αποσχολούσαν τις κοινωνίες δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ε, κάπως ε, μία λόγο ότι είναι για κάποιο κοινό και δεν είναι για κάποιο άλλο. Ε, Πολλό δε μάλλον που τα βιβλία της να παρέχουν ένα πραγματικό πλούτο πληροφοριών για την εποχή στην οποία, για την οποία γράφηκαν, για τις κοινωνικές συμβάσεις, για τις συνήθειες των ανθρώπων, ε, για όλη την κοινωνία. Θα έλεγα ότι εγγίζουν τα όρια του ηθογραφικού, λαογραφικού να το πω έτσι, με τον πλούτο πληροφοριών που παρέχουν. Εγώ που είμαι και γνωστός ιστοριόφιλος, να αν είναι δοκιμός όρος, α το πω, μου αρέσει η, η ιστορία, βρήκα και πάρα πολλά στοιχεία στα βιβλιά της ιστορικά, να το πούμε έτσι, ή τελευταίανων στοιχεία που βένουν με ιστορικά γεγονότα τα οποία μελετώνει το περιόδου και το οποίο μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση και έτσι όταν έχεις ε, μία συνανάγνωση αυτές τις γνώσεις, αυτές τις σκέψεις που έχεις ε, που από τα βιβλία που διαβάζεις μπορείς να τις μοιράζεις ε, με τους άλλους και, και, οι άλλοι, και εγώ έχω μάθει αρκετά από τα παιδιά που ε, διαβάζουν και γράφουν κάποια στοιχεία και πιστεύω και κάποιοι από τους άλλους φίλους ε, μαθαίνουν. Τώρα τελευταία να αρρώσω, βέβαια που χρησιμοποιείται στα φόρουμ είναι συμφορομήτες, συμφορομήτες κατά το συμφοιτητές, συμφοιτήτριες αλλά δεν ξέρω εμένα δεν μου αρέσει δεν μου ακούγεται καλά στο αυτή. προτιμώ μόνο λέω φίλες και φίλοι σε ένα φόρουμ παρά συμφορομήτες και συμφορομήτες, δεν ξέρω ε, ε, Εσά πώ ακούγεται αυτό ο όρο. Τέλο πάντων, ε, προσωπικέ σκέψει του καθενό. Μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα εξελίσσεται και κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να εξελίσσεται. Ε, Α συνεχίσουμε με το επόμενο ε, χωροδιακό, το οποίο είναι πασίγνωστο, θα τον αναγνωρίσετε αμέσω και θα συνεχίσουμε μετά για τι συναγνώσει και για τα βιβλία. ήταν το αλληλούια το χοροδιακό Αλληλουία από το έργο του Händel μεσάια Μεσία, δεν ξέρω πόσοι καταφέρετε να γνωρίσετε τον αγγλικό στίχο μη σα ε, παραξενεύει ο Händel ήταν γερμανικής καταγωγής αλλά το μεγαλύτερο μέρος του έργου του καταθώ, ε, ε, είχε εγκατασταθεί στην Αγγλία και εκεί πέρα δημιούργησε και έγινε πάρα πολύ γνωστό στο σημείο οι Αγγλίοι να τον θεωρούν και δικό του σε ε, κάποια φάση έτσι λοιπόν, για να συνεχίσουμε λοιπόν για τις ε, συναναγνώσεις και αυτή που ξεκινήσαμε στη λέξη του βιβλίου για την πειθώ της Τζέιν ε, Όστεν. Ήταν, ε, είναι εξελίσθητο μάλλα αυτή τη στιγμή, μόνο αυτό μπορώ να πω δεν θέλω να ε, σχολιάσω, ε, δεν θέλω, μπορεί κάποιος να ακούει και δεν θέλω να του αποκαλύψω κάποια στοιχεία της ε, πλοκής. Ε, πάντως, εμένα οφείλω να ομολογήσω, ήταν η πρώτη μου επαφή με βιβλιά της, ε, Jane Austen, ε, θέλετε πάντοτε έβρισκα κάτι άλλο που δεν διβάσω κάτι τύχαινε ε, οτιδήποτε δεν παρακινούσαμε πολύ πιθανό μην είχα αρχίσει κάποιο της ε, Jane Austen ε, όμως μέχρι στιγμής έχω μείνει ε, πολύ ευχαριστημένος Φαίνεται ο τρόπος που γράφει ότι πρόκειται για μια συγγραφέα μιας άλλης εποχής. Ε, λύπη αυτό που έχουμε πολλές φορές στη σύγχρονη μυθιστοριογραφία αυτού του είδους. Ε, λύπη το τεράστιο βάθος, θα έλεγα, ε, της πλοκής, το οποίο δεν είναι κακό. Προσέξτε, το λόγο αρνητικό τρόπο. <Σιδεύει> <Σιδεύει> ε, πολύ συχνά σήμερα ε, δε, βλέπουμε ότι οι σύγγραφείς προσπαθώντας να που ξεχωρίσουν να πούν κάτι διαφορετικό ε, ακόμα και σε αυτό το είδος βάζουν ε, ανακατεύουν πολλές πλοκέ, πολλούς χαρακτήρες, πολλές ιστορίες η μία, η μία πάνω στην άλλη ε, με συνέπεια πολλέ φορέ κάπου να χάνεται κανένα γνώστης. Είναι πολύ λεπτές αυτές τι και θέλει εξαιρετική προσοχή και πραγματικά δεν θα τη σύστηνα σε οι οποίοι δεν είναι κατά κάποιο τρόπο άχρηστοι τόσο του λόγου όσο και ε, της λογικής για να κάνω και λίγο λόγο παίγνου, γιατί ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της Όσταν είναι το Λογική και Ευαισθησία σαν Sensibility που έχει πρέπει να πω ότι σχεδόν όλα τα βιβλία της Όσταν έχουν γυριστεί σε σειρές και σε ταινίες και αρκετά επιτυχημένε θα έλεγα έτσι λοιπόν η Όσταν δεν έχει κατηγιστική δράση δεν έχει ε πολύ πολύ πλοκές, πλοκές, αντιθέτως εστιάζει στους χαρακτήρες και τις κοινωνικές συνθήκες και τις παρουσιάζει σε τέτοιο βάθος έτσι ώστε οι χαρακτήρες της να μας γίνονται οικοί. Δηλαδή να βλέπουμε μέσα από τη γραφή της τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα ελαττώματα του, τα προτερήματα τους έτσι ώστε η τους ενέργεια από κάποιο σημείο και μετά να είναι δεν θέλω να πω ακριβώς αναμενόμενη ε, να είναι συνεπής και να εξηγείται με βάση τα όσα ξέρουμε για το χαρακτήρα ή με βάση τη, τη ισχύει στην κοινωνία της εποχής. Και πραγματικά ε, μπορώ να πω ότι μου αρέσει ο τρόπος ε, γραφής και παρουσίασης και σίγουρα είναι πολύ ξεκ είναι πολύ ξεκούραστα στο ρυθμό αυτά τα βιλία βέβαια στην εποχή που ζούμε που είναι λίγο εποχή της ταχύτητας Τα λέγαμε τα θέλουμε όλα ε, γρήγορα έτοιμα ίσως αυτό κάποιο να τους ξενίζει να τους κουράσει ε, δείτε το λίγο διαφορετικά όλοι χρειαζόμαστε διακοπές για να χαλαρώσουμε έτσι λοιπόν και στις αναγνωστικές μα συνήθειε, καλό θα μας έκανε να κάνουμε λίγες ε, διακοπές, να το πω έτσι, από ένα συγκεκριμένο στυλ να δοκιμάσουμε κάτι σε πιο χαλαρούς, σε πιο αργούς ρυθμούς. Ε, να καλείς περισσότερο εδώ και τον Κώστα 65 που έχει συνδεθεί και αυτός και μα ακούει. Ε, ελπίζω να έχει μια καλή εβδομάδα, Κώστα. Λοιπόν, ε, είχαμε πήγεται συναγνώση, λοιπόν, ε, άλλος τρόπος για να οργανωθεί μια συνανάγνωση είναι να υπάρχει κάποιος οργανωτής ο οποίος έχει εκ των προτέρων διαβάσει το βιβλίο και ο ρόλος του είναι ε, όχι μόνο να δίνει το ρυθμό αλλά θα λέγαμε να κατευθύνει και τους ε, υπόλοιπους που διαβάζουν έτσι ώστε να εμβαθύνουν ε, στο βιβλίο και πώ τους κατευθύνει, ε, μπορεί να τους κατευθύνει πριν διαβάσουν κάποια κεφάλαια, αφού διαβάσουν κάποια κεφάλαια, συνήθω, με κάποιες ερωτήσεις, με κάποια σημεία που δίνει ή με κάποια θέματα συζήτησης ε, που θέτει ε, μπορεί να θέσει ένα θέμα συζήτησης και να πει ότι ξέρετε στα επόμενα δύο, τρία, τέσσερα δεν ξέρω εγώ πόσα κεφάλαια θα διαβάσετε, διαβάστε και, ε, και δώστε βάση σε αυτά τα πράγματα που θέλουμε να συζητήσουμε Επομένω, έτσι είναι πιο κατευθυνόμενοι, δεν ξέρω βέβαια είναι πιο βαρετή για αυτόν που την οργανώνει ε, όχι πάντα όμως, εάν κάποιος έχει διαβάσει το βιβλίο Μόνο του, ε, και θέλει, του άρεσε πολύ και θέλει να το μοιραστεί με άλλους Σωσέ αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακινήσει και άλλου, να το διαβάσουν ε, ή να του παρακινήσει να το συζητήσουν ε, μαζί του γιατί η ανάγνωση είπαμε είναι λίγο προσωπικό λίγο ε, μοναχικό όσον αφορά την εκτέλεσή της ε, δεν μπορείς να διαβάζεις ε, παρέα Μπο μπορείς αλλά δεν νομίζω ότι εφαρμόζεται θα μπορούσε κάποιος ας πούμε να διαβάζει φωναχτά και το κάνουν ε, σε ορισμένες λασίες που ο ανάγνωσης και λοιπά που δεν μπορεί κάποιοι να διαβάζουν φωναχτά ένα τη φορά αλλά εντάξει αυτά είναι στα πλαίσια των δρόμενων ή των ε, εκδηλ, κάποιων εκδηλώσεων ε, προφανώς ο κύριος όγκος ανάγνωσης που κάνει κάποιος δεν μπορεί να είναι, ε, το, μπορεί να είναι τόσο κοινωνικός αναγκαστικά διαβάζεις ε, μόνο σου τις περισσότερες φορές αλλά ε, δε, ε, δεν πάει αυτό ε, να δημιουργεί την ανάγκη να συζητήσεις αυτά που διαβάζει, να μοιραστείς αυτό που διαβάζεις με κάποιους άλλους ανθρώπους και εκεί πέρα είπαμε προσφέρουν πάρα πολύ όλες οι λέσεις και τα κοινωνικά δίκτυα ε, και, και οι φυσικέ και οι διδεκτικές κοινότητες ε, φυσικά για το βιβλίο ε, βοηθούν αυτή την επαφή βοηθούν του ανθρώπου να αλλάξουν απόψη για τα βιβλία και διαφημίζουν και τα βιβλία δηλαδή βιβλία που μας άρεσαν και αυτά έχουμε τώρα ένα πολύ ευρύτερο κοινό με το οποίο μπορούμε να μοιραστούμε αυτά που μας εντυπωσίασαν ή βιβλία που μας άρεσαν και έτσι έχουν αναδειχθεί ε, κάποια βιβλία τα οποία έτσι λέμε, από στόμα σε στόμα έχουν διαδοθεί ε, όχι τόσο ακόμα στη χώρα μας έτσι, ε, δεν είναι ακόμα τόσο διεδομένος αυτός ο τρόπος. Ακόμα τα κοινωνικά, η κοινωνική δικτύωση στην Ελλάδα είναι, πώς να το πω, στα προνηπιακά τη στάδια. Ένα, ένα facebook έχουμε και στην ουσία εγώ το έχω συλλογκαταλείψει βέβαια, και στην ουσία, γιατί εκείνο που βλέπω που γίνεται στο facebook είναι ότι παίζουμε δεν δικτυωνόμαστε κοινωνικά, απλώ παίζουμε. Ε, γίνονται κάποιες προσπάθειες αλλά πάλι στα πλαίσια και στα, ε, πιο κλειστών κοινοτήτων, ακόμα και στο facebook δηλαδή σοβαρές συζητήσεις γίνονται ε, σε πιο κλειστές κοινότητες δηλαδή πάλι επιστρέφουμε στα φόρουμ ε, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι καινοφανή έτσι, όπως και η ηλεκτρονική ανάγνωση που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή, όπως και πολλά άλλα, είναι καινούρια. Ε, δεν πρόλαβε καν να περάσει μια γενιά για να πούμε ότι τα συνηθίσαμε. Είναι πράγματα που εμφανίζονται καν μέσα σε λίγα χρόνια. Δηλαδή μπορεί κάποιος ένα ή δύο χρόνια να, να το πούμε έτσι να απέχει δύσκολο το σήμερα το ας πούμε ότι ένας, ένα δύο χρόνια απέχει από ε, την τακτική επαφή με το διαδίκτυο ή έστω δεν το ψάχνει πολύ απλώ. Ε, ε, κάποια ενημέρωση έχει μέσω στο ε, Όταν πάει μετά να το ψάξει θα δει ότι έχουν αλλάξει ε, πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι η φύση βέβαια του, τον, της ταχύτητας της κοινωνίας, της επικοινωνίας, της πληροφορίας τα λέγαμε και... Ε, Έκανε ένα στους βιβλιοσκόλικες, δεν ξέρω όσοι έχετε ε, μπει στο site, θα δώσω όπως είπαμε πάντε όλες αυτές τις διευθύνσεις που αναφέρω, θα τις δώσω μετά στο, ε, στο φόρουμ της εκπομπής όπου θα γράψω όλες τις διευθύνσεις. Στους βιβλιοσκόλικες λοιπόν η Σπυρού έκανε μια ωραία παρουσίαση αντιπαραβολή θα έλεγα δύο πολύ γνωστον βιβλίων. το ένα είναι το 1984 του Orwell και το μεγάλο δερφό, το άλλο είναι του Huxley, το θαυμαστός και, ε, καινούριος κόσμος A Brave New World ε, και τους κάνει μια αντιπαραβολή γιατί είναι και τα δύο θα λέγαμε ανήμουν στην κατηγορία των προφητικών εισαγωικά, δηλαδή ε, λένε κάποια πράγματα για το πώς θα ήταν η κοινωνία σε κάποια χρόνια από τη στιγμή που γράφονταν αυτά τα βιβλία. Ε, εντάξει, είναι κανονικά βιβλία με πλοκή, ε, περισσότερο το 1984, λιγότερο το άλλο, αλλά είναι βιβλία με πλοκή ε, και με ενδιαφέρον, ε, που παρουσιάζουν μία εικόνα του κόσμου. Περισσότερα δεν σας πω, θα μπείτε στο spoiler alert στους βιβλιοσκόλικες και θα δείτε την παρουσίαση της Σπυρού που τα λέει πάρα πολύ καλά και μια και είπαμε οι διακοπές Πάσχα, το Πάσχα στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο με την Κέρκυρα θα λέγαμε και δικαιωματικά είναι, έχω, είμαι από τους τυχερούς που, που έχω πάει, έχω πέρασει ένα Πάσχα στη Κέρκυρα και πραγματικά παρόλο τον κόσμο παρόλο το στριμοξίδι ανακαιριστικά υπάρχει είναι πάρα πολύς ο κόσμος στην το Πάσχα. Είναι μια εμπειρία που πιστεύω ότι αξίζει το κόπο. Δικαιωματικά λοιπόν το επόμενο κομμάτι, το φιερώνω ως φίλους από την Κερικύρα μας. Ακούνε, δεν είναι χοροδιακό. Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι που ακούγεται από τις φιλορμονικές της Κερικύρας, έτσι τη βραδιά του το επιταφείου. Δικαιωματικά πιστεύω ότι αξίζει να το ακούσουμε. Tommaso Albignoni, Adagio... Βέβαια δεν παίζουν οι φιλαρμονικές στην κύρκυρα αυτή την εκδοχή. Έχει μεταγραφεί για φιλαρμονική το συγκεκριμένο αλλά δεν πάβει να είναι ένα υποβλητικότατο κομμάτι. Έχει μεγάλη παράδοση κλασική μουσική όπως ξέρετε στα Επτάνησα και πολύ καλά κάνουν και τη διατηρούν και είναι μεγάλη αγάπη του για τις φιλαρμονικές τους και η τους και τις χοροδίες τους φυσικά έχουν και Εξαιρετικές συγχωροδίες τα Επτάνησα Μου ξεχνάτε ότι και ο Μάντζαρος και ο Σολωμός Έτσι από τα Επτάνησα που μας έδωσαν και το νύμνο Ή στην ελευθερία ανάμεσα στα υπόλοιπα έχουν, έχουν μία πολύ μεγάλη παράδοση. Φυσικό είναι γιατί είναι το πιο κοντινό στη Δύση, σημείο της ελληνικής επικράτειας θα λέγαμε. Ήταν από χρόνια είχαν επαφές εμπορικές και όχι μόνο με τους Ιταλούς και γενικότερα και λόγω του Τιτανησιά έρχονταν εύκολα σε επαφή με την υπόλοιπη Ευρώπη, επομένως είναι σαφώς επηρεασμένα από τις τάσεις και τις συνήθειες της Ευρώπης. Αυτά τα λίγα για τη μουσική λοιπόν του, του Μάζολ Μπινιόνι. Ε, όσοι βρεθείτε στην Κέρκυρα θα απολαύσετε τη μεταγραφή για φιλαρμονική και από κοντά, αξίζει τον κόπο και ε, για να συνεχίσουμε... Προηγουμένως αναφερθήκαμε με αφορμή της συνανάγνωσης της πειθούς της Jane Austen που κάνουμε στη Λέσχη. Αναφερθήκαμε γενικά στις συναναγνώσεις και το πώς αυτές προσφέρουν μια κοινωνική ή θα λέγαμε χρειά ε, στις βιβλιοφιλικές μας αναζητήσεις και όχι μόνο, μας παρακινούν πολλές φορές να διαβάσουμε και βιβλία που, που μόνοι μας ίσως δεν αποφασίσαμε πότε να τα ξεκινήσουμε. Να, ε, όπως είπα ε, στην αρχή της εκπομπής ε, χθες και ήμουν στη Θεσσαλονίκη οπόμενος θα συγχωρήσω τη λίγο τι ατέλειας σημερινής εκπομπής ε, δεν είχα ε, Πάρα πολύ χρόνο να την προετοιμάσω όπως τα ήθελα. Ε, εντάξει με την ανοχή σας πιστεύω θα τα, και την υπομονή σας πιστεύω θα τα καταφέρω. Είπον, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα είχα την ευκαιρία και το χρόνο να περιηγηθώ και στα διάφορα βιβλιοπολία της πόλης βέβαια δεν μην ότι δεν θα κατάφερα να τα γυρίσω όλα τα πιο κεντρικά, ε, κατάφερα, στα πιο κεντρικά κατάφερα να πάω είναι καλό ότι στο κέντρο υπάρχουν όπως και στην Αθήνα έτσι και στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο υπάρχουν αρκετά μεγάλα βιβλιοπολία όλες οι μεγάλες αλυσίδες. έχουν και αρκετά πιο μικρά Ψάχνοντας λίγο τα βρίσκει, ε, είχα την ευκαιρία λοιπόν να πάω και να βρεθώ μέσα σε ε, πολλά βιβλία και να δω λίγο και τον κόσμο εκεί πέρα. Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο, θα έλεγα το γενός, ότι είδα αρκετό κόσμο στα βιβλιοπολία ε, που είτε αναζητούσε βιβλίο, είτε ε, ήθελαν να αγοράσει κάποιο βιβλίο, είτε για δώρο, είτε για τον εαυτό του. Γενικά υπήρχε μια κινητικότητα. Υπήρχε όμως και μια παγωμάρα έτσι, όσον αφορά τις τι, τι άλλο τις τιμές. Έτσι. Ε, όλοι κοιτάζουν ε, τις καινούργιες νέε εκδόσει, ας πούμε που διαφημίζαν ε, και πέρα οι διαφοροί εκδοτικοί και τα διάφορα βιβλία ε, κοιτάζαν λίγο και τις τιμές όλοι λίγο επιφυλακτικοί ε, ψάχνανε ε, περισσότεροι ψάχνουν να βρουν κάτι σε πιο καλή τιμή σε μια προσφορά γιατί όπως και να το κάνουμε και τα 17 και τα 18 και τα 15 θα έλεγα εγώ ευρώ ότι σήμερα ημέρα ε, ο άλλος δεν αποφασίζει εύκολα να τα τα ε, αυτό το είδα χαρακτηριστικά είχαν πάρα πολύ κόσμο και τα παζάρια συσσαγωγικά βιλίου. Ε, στη Θεσσαλόνα και αυτή τη στιγμή εγώ είδα, <coughs> σύνομαι, κατάφερα να επισκεφτώ δύο παζάρια, ένα μεγάλο ε, στην ε, Κομνινόν ε, με τσιμισκή, αν θυμάμαι σωστά τη διεύθυνση, ε, και ένα άλλο που είναι στο, σε κάποιο εμπορικό κέντρο μέσα των εκδόσεων μαλιάρη είναι αλλά έχει και από άλλου εκδότες, είναι πιο μόνιμο το δεύτερο ε, και αντίστοιχα παζάρια από ό,τι μου έχουν πει οι φίλοι εδώ στο διαδίκτυο υπάρχουν και στην Αθήνα ε, και πέρα πραγματικά είδα πολύ κόσμο ε, ήταν και σε θα μου πείτε κατέβηκε ο κόσμος να ψάξει, να ψωνίσει κόσμο και νεαρό κόσμο, θα έλεγα που έψαχνε και, και κάτι για δώρο, ενδεχομένως. Λοιπόν, είδα κόσμο που έψαχνε, κοίταζε τα βιβλία, κοίταζε που ήταν όντως χαμηλές στη μέσα και βρίσκεσαι βιβλία και με 2, με 3, με 5 ευρώ και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, στα παζάρια αυτά, μην περιμένω ότι θα βρείτε τα με βιβλία των τελευταίων ετών, έτσι ε, δεν, είναι, δεν μιλάμε για βιβλία που έχουν εκδοθεί πέρυσι ή πρόπερσι. Εκτό πια και ήταν τόσο αποτυχημένα που δεν πούλησαν τίποτα και τα έβγαλαν στα παζάρια οι εκδότε. Ε, βέβαια σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν κάποιο ενδιαφέρεται να τα διαβάσει. Ε, εκεί που βρίσκει καλέ ευκαιρίε και τα συστήνουν επιφύλακτα αυτά τα παζάρια είναι αν κάποιο θέλει να συμπληρώσει τη συλλογή του με κλασικά έργα, με έργα κλασικών συγγραφέων και σε κάπω περιποιημένες εκδόσεις, πιο περιποιημένες από αυτές που δίνουν συνήθως με προσφορές στι εφημερίδες, πιστεύω ότι εκεί είναι μια καλή ευκαιρία, με χαμηλές τιμές αναβλίου μπορεί να πάρει κάποιος αρκετά προσεγμένες εκδόσεις. Βέβαια και εκεί πέρα ε, θέλει λίγο προσοχή, θέλει να παίρνουμε και μια γνώμη, εδώ βοηθάει τα μέγεστα το διαδίκτυο με τα εξειδικευμένα του φόρουμ. Ε, θέλει μια γνώμη όσον αφορά ε, όσου για ε, την ελληνικά αυτά τα βιβλία από ελληνικού οικοδοτικού οίκου. Όσον αφορά τι μεταφράσει μπορεί σε κάποια από αυτά η μετάφραση να μη συστήνεται ή να έχει κάποια, άλλο, κάποια άλλα προβλήματα κλπ. Και, και, και γι' αυτό είναι πολύτιμο βοηθό σε αυτά το διαδίκτυο. Επίση τα παζάσκια αυτά είναι μια πολύ καλή πηγή για λευκόματα ή ανοιγέννη βιβλία αναφοράς ε, τα λευκόματα, για τα οποία σε μελλοντική εκπομπή θα κάνω ένα έτσι αφιέρωμα ε, πολλές φορές όχι πολλές πάρα πολλές φορές είναι ακριβά όταν πρωτοκυκλοφορούν ε, με τον καιρό βέβαια η τιμή τους θα έπρεπε να πέφτει. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, δεν ξέρω γιατί. Για να βρεις βιβλία γενικά στην Ελλάδα και ειδικά λευκόματος σε καλή τιμή πρέπει ή το βιβλίο ή ο εκδοτικό οικο να τα βγάλει σε προσφορά ή να τα βγάλουν σε παζάρι. Φυσιολογική πτώση της τιμής, απαξία που λέμε, δεν έχουν. Τώρα το γιατί και πώ δεν το γνωρίζω. Πάντως για όσου αρέσκονται να έχουν λευκόματα είναι μια πολύ ε, καλή πηγή ε, αυτά τα βασάρια σε λογική τιμή. Ε, ε, μπορεί κάποιος να προμηθευτεί λευκόματα που, με θέματα που δεν εγγυάται κανείς του θα βρει ακριβώς αυτό που ψάχνει, αλλά υπάρχει η πλούσια θεματολογία θα έλεγα. Επίσης για παιδικά βιβλία, παραμυθάκια και κυρίως κλασικά παραμύθια ε, και δικά το παιδάκι είναι λίγο μικρό και παίζει και λίγο με το βιβλίο και μπορεί να το σκίσει ή οτιδήποτε, ε, είναι μια πολύ καλή σημαία 1-1,5 ευρώ ή 11 τέτοιες μπορείτε να πάρετε ε, βιβλιαράκια παιδικά παραμυθάκια, να τα δώσετε σε ένα παιδάκι έτσι να έχει μία επαφή με το βιβλίο το διαβάσει και να το σκίσει δεν έγινε και τίποτα, δεν δε χάθηκε ο κόσμος, μπορεί πολύ εύκολο να αντικατασταθεί ή, ή να πάρε, το, το ξαναγοράσετε ε, με τόσο χαμηλό κόστος και είναι πραγματικά μία πολύ καλή λύση σε αυτές τις περιπτώσει ε, βέβαια για εξαντλημένα βιβλιά βιβλία που θα ψάχνουμε και δεν υπάρχουν στου εκδοτικούς Μερικέ φορέ μπορεί να πετύχετε κάποια αντίπαση σε ένα παζάρι. Δύσκολο όμω. Σε αυτέ τι περιπτώσει, για εξαντλημένα βιβλία, και μέσα για εξαντλημένα εδώ και καιρό, αυτά τα αναζητάτε είτε μέσω βιβλιοπολίων, των κλασικών βιβλιοπολίων, είτε υπάρχουν και βιβλιοπωλία, τα οποία εξειδικεύονται σε εξαντλημένα βιβλία και αναλαμβάνουν αυτά να κάνουν έρευνα και να το βρούνε. Βέβαια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τα παλαιά βιβλιοπωλία, έτσι, από εκεί πέρα. Όποιο έχει τη διάθεση και χρόνο και σχοληθεί λίγο, θέλει λίγο να ξέρεις πού θα πας, τι θα ζητήσει ποιο ειδικεύεται σε τι, αλλά με πέσει περιπτώση, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για παλιές εξαντλημένες εκδόσεις, στην Αθήνα, τουλάχιστον ξέρω, γύρω από το Μαστηράκη, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακόμα καλά τις μεριές. Υπάρχουν πάλι που Μπορεί να βρει κάποιους, ε, ε, όπως μου λένε πολλέ φορέ τα παιδιά, ε, διαμάντια στη σκόνη, ε, χωρίς να είναι σχήμα λόγου. Πολύ όμορφες, παλιές, εξελιμμένες εκδόσεις, μπορεί να τις βρει και να τις αγοράσει σε πολύ καλές μερικές φορές εξευτελιστικές τιμές αν αυτός που τις πουλάει δεν ξέρει την αξία τους. Ε, ξενόγλωση, λογοτεχνία δεν θα βρείτε εκεί πέρα. Βέβαια και στα βιβλιοπολία τα ελληνικά, ε, σπανίως, βέβαια τα τελευταία χρόνια έχω δει ε, κυκλοφορεί και... Ε, στο πρωτότυπο, ειδικά στα αγγλικά, και υλοφορούν βιβλία. Ε, δεν έχουν βγει ακόμα το δρόμο τους σε, σε, σε πιο ευρύ κοινό, αλλά εντάξει αυτό είναι ίσονο σημασία θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συγγνωμένο σας κούρασα, θα στο επόμενο χοροδιακό και αυτό που στο, ελπίζω να σας αρέσει. Antonio Vivaldi «Γλώρια είναι εξέλσις ντέο», πολύ γνωστό πιστεύω χοροδιακό, θα το αναγνωρίσετε οι περισσότεροι. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρονο, και τα πιο γνωστά άλλωστε κλασικά κομμάτια και χοροδιακά και ορχεστρικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατά σε διεφημίσεις, σε ταινίες, σε musical, στο ραδιόφωνο και στη δίκη μας εκπομπή φυσικά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ε, για τη βόλτα που έκανα στη Θεσσαλονίκη, για τα βιβλιοπολία ε, που επισκέφθηκα ε, και πράγματι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα την αγαπώ, δεν μπορώ να πω και έχω σπουδάσει, έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές αλλά στη Θεσσαλονίκη επειδή έχει και τη θάλασσα και την παραλία, έχω ένα μια προτίμηση στις πόλεις με παραλία όπως έχετε καταλάβει ε, είναι ωραίο, αγοράει στο βιβλία σου βγαίνεις από το βιβλιοπολείο με τα νέα συμποκτήματα, βλέπεις το θερμαϊκό μπροστά σου στη θάλασσα θα, θα, ε, ανοίγει η διάθεσή σου ειδικά είναι καλός ο καιρός όπως ήταν ε, τις προηγούμενες μέρες ε, είναι, έχει μια άλλη γοητεία και αυτό μπορώ να πω και έκανα Λοιπόν, στη τη μου αυτή πάντοτε αναζητώ και βιβλία τα οποία σχετίζονται με την πόλη οποία βρίσκομαι. Περίμενα, είδα αρκετά βιβλία για τη Θεσσαλονίκη για όλα τα γούστα, θα έλεγα από ποιήση, από αυτό. Μπορώ ε, να ότι περίμενα κάπως πιο πλούσια βιβλιογραφία. Ε, για την Αθήνα, νομίζω η Αθήνα καλύπτεται ε, πάρα πολύ καλά. Ε, υπάρχουν ένα σοροβλία που καλύπτουν όλες τις τις πτυχές της Αθήνας, νομίζω ότι τα Θεσσαλονίκη πρέπει να ειστερούν λίγο. Βέβαια και στην Αθήνα είχα εντοπίσει μια μεγάλη έλλειψη, όχι δεν φταίει η Αθήνα γι' αυτό, ε, δεν είχα εντοπίσει, τουλάχιστον έχω κανό να πάω, έχω περίπου ένα χρόνο να πάω στην Αθήνα, είχα εντοπίσει ένα καλό βιβλίο, όχι διατρέπεις για το ευρύ κοινό, σχετικά με το νέο μουσείο της Ακρόπολης, ε, Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γραφεί ένα βιβλίο που να ε, ξεφεύγει από τα πλαίσια του απλού τουριστικού οδηγού και ταυτόχρονα να μην είναι ε, επιστημονική πραγματεία πάνω στην εικόνα, να είναι ωραίο λεύκο, να, έχει, να είναι πιο εμπλουτισμένο, αλλά χωρίς να γίνεται ένα ε, φορά μόνο ιστορικούς αρχαιολόγους, ε, φιλολόγους, να είναι πιο ε, ευρεία για τη Θεσσαλονίκη είδα αρκετά ενδιαφέροντα βιβλία. Ε, ακριβούτσικα μου φάνηκαν αρκετά από τα λευκόμετα που κυκλοφορούν. Γιατί βρε παιδιά ε, να τη χαρακτηρίζουν τη Θεσσαλονίκη. <laughs> πιστεύω ότι και εκδοτικοί θα πρέπει να είναι λίγο πιο καλή στην τιμολόγησή του. Ε, δεν πειράζει περίμενω όμως να βρω κάπως περισσότερα βιβλία για την ιστορία της πόλης. Ε, Επιμέρως καλύπτουν και με την πολιτιστική πρωτεύουσα έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά μπορώ να πω ε, σε αυτό το με Στα επιμέρου θέματα καλύπτονται ε, αρκετά ε, καλά το μίσω όπως αρχιτεκτονική, φωτογραφία και ε, κάποια πιο τεχνικά ζητήματα. Ε, Πιστεύω ότι λείπει ένα πιο ε, συγκεντρωτικό, να το πω, ένα πιο γενικό ε, βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη. Ειδικά τώρα που με τους κακάτεψαματα, και εγώ τη Θεσσαλονίκη τη γνώρισα ε, με το άνοιγμα της Αγνατίας Οδού, η Θεσσαλονίκη από τη Δυτική Ελλάδα ήταν, όπως θα το πω, σχεδόν απροσπέλαστη. Ε, προσωπικά από εδώ που είμαι χρειαζόμου 8 ώρε. 6 με 8 ώρε ανάλογα να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είσαι σε 3 35 ώρες, μισή ώρε που μπορεί να βρει στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε γιατί μεγέθηκε, γιατί η διευκόλυνση μιλάμε. Λοιπόν, με αυτού του οδικού άξονε ανοίχτηκε η Θεσσαλονίκη και προ τα και προς τα ανατολικά αλλά και προς τα βόρεια ε, ε, ξαναπαίρνει το ρόλο που είχε πάντοτε το ρόλο της ε, του ε, τουλάχιστον στη Βόρεια ε, στη Βόρεια Ελλάδα στα Νότια Βαλκάνια να το πω έτσι γιατί η Θεσσαλονίκη ε, η ακτινή επιρροή της πόλει και κατά τους ε, πιο, κατά το πιο παλιά χρόνια από τα αρχαία χρόνια να το δούμε μέχρι και Πρόσφατα. Ε, η σφαίρα περιοχή τη πόλη έφτανε πολύ βορειότερα ε, από ό,τι έφτανε το, ε, τα σύνορα του ελληνικού κράτου. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια σε κάθε περίπτωση και δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Για ε, όσου ενδιαφέρονται για την ε, ιστορία της Θεσσαλονίκη, ε, τουλάχιστον για ένα σημαντικό κομμάτι τη ιστορίας της Θεσσαλονίκης που τις έχει δώσει και αυτό τον κοσμοπολίτικο το μητροπολιτικό θα λέγαμε χαρακτήρα ε, έχω διαβάσει εγώ πως καταθεωρώ το καλύτερο ε, βιβλίο πάνω στο θέμα και το συστήνω σε οποιοδήποτε έχει ενδιαφέρον για την πόλη και την ιστορία της και φυσικά να του αρέσει η ιστορία και να μπορεί να διαβάσει την ιστορική αλήθεια με την απαραίτητη ψυχραιμία, Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για την ιστορία πολλές φορές η ιστορία ε, μας αγγίζει άμεσα έτσι με ένα πιο άμεσο τρόπο από τη μυθοπλασία, γιατί αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα, σε οτιδήποτε ε, μπορεί να αναφέρεται ε, σε πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε από του παππούδε, του προπαππούδε μα και πράγματα που τα θεωρούμε ότι τα κατέχουμε και πολλέ φορέ όταν κάποιο διαβάζει την ιστορία μου και συμβεί και εμένα αρκετέ φορέ όταν διαβάζω κάποια ιστορικά ε, κείμενα ή ιστορικά βιβλία και να λέω Μα δεν ήταν. Ακριβώς έτσι, γιατί πέρα αυτό μου να αντιδράω να λέει, μα, δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου εγώ. Έτσι, πρέπει, όταν διαβάζω μια ιστορία, γενικότερα, γιατί την ιστορία ενό μεμονωμένου ιστορικού γεγονότος, μιας μάχης είτε το ε, μια πολύ περισσότερον διαβάζουμε μια εκτεταμένη ιστορική αναφορά, έτσι, ε, για που καλύπτει κάποιους όνος, πρέπει να έχουμε και το αντίστοιχο, το πω, ε, και την αντίστοιχη τροπία για να τη διαβάσουμε. Έτσι λοιπόν, ε, στη συνέχεια θα σας πω λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο που έχω διαβάσει η Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων του Μαρκ Μαζάουερ και όταν είναι πόλη των φαντασμάτων, έτσι, δεν εννοεί, ε, δεν ζητάμε για βιβλίο φαντασίας, έτσι, το βιβλίο τρόμου, ε, όταν λέει πόλη των φαντασμάτων, εννοεί τα τους ανθρώπους που έχουν χαθεί, που έχουν περάσει από τη Θεσσαλονίκη και έχουν αφήσει το στίγμα τους και τώρα πια ε, δεν υπάρχουν. Γιατί? Γιατί καλύπτει την ιστορική πορεία της πόλης από το 1430 μέχρι το 1950. Δηλαδή καλύπτει δύο αιώνες, δύο κρίσιμους αιώνες, ή ε, ε, πέντε αιώνες, ε, πέντε κρίσιμους αιώνες για την ε, ιστορία της πόλης με συνέπεια του τους του μάλλον τους, μάλλους, τους και άλλους τι κύριε κοινότητε που υπήρχαν στην πόλη ε, και μέσα σε 500 χρόνια πάρα πολλά γίνονται λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι από το Johann Sebastian Bach, από τα κατά πάθη και θα συνεχίσουμε με το βιβλίο μας Amen. Uh -huh. Γιώχαν Σεβάσιαν Μπάχ, από τα καταματθέων πάθη, ένα από τα πολλά χοροδιακά που έχει το συγκεκριμένο έργο αρκετά υποβλητικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα πάθη του Χριστού, και η μνογραφία τόσο η Ορθόδοξη όσο και η Καθολική αλλά και η Δυτικότροπη Συμφωνική Μουσική, ε, μας έχουν δώσει αριστουργήματα που σχετίζονται με τα πάθη του Χριστού, το θάνατο και την Ανάστασή Του. Ε, είχαμε κάποια από αυτά έχω στη σημερινή εκπομπή, ε, όχι όλα βέβαια, είπαμε, την έχω εμπλουτίσει με, χωροδιακά, με γνωστά χοροδιακά από όλα τα... Ε, όχι μόνο πασχαλινά έτσι από διάφορους κύκλους θα λέγαμε της μουσικής είπα προηγουμένως έκανα μια αναφορά και θα συνεχίσω το πολύ κακό με πράγματα για το βιβλίο για του Μαρκ Μαζάουερ που ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη η Θεσσαλονίκη η Πόλη των Φαντασμάτων έχει εκτός από τον γλυκό πρωτότυπο μπορείτε να το βρείτε εύκολα και στα ελληνικά υπάρχει τώρα στη Θεσσαλονίκη από ότι υπάρχει σε όλα τα ε, βιβλιοπολία είναι λοιπόν ένα βιβλίο που επιχειρεί μια ε, παρουσίαση της πόλης ε, και όχι μόνο μια στήρα ιστορία όπω σε θέση με τι πόλει μπαίνει σε όλα, μπαίνει στην κοινωνική τη οργάνωση, στην πολιτική τη οργάνωση, ε, στα ιστορικά γεγονότα που τη σημάδεψαν. Και αυτό το επιχειρεί στο πέρασμα ε, 500 χρόνων ε, τα πιο. 500 χρόνια στην ιστορία της ε, Θεσσαλονίκης, η οποία βέβαια είναι παλαιότερη, έτσι, ε, κάνει μια φυσικά μαζάουρ, ξεκινάμε μια συντομή να αφορά στην αρχαιότητα πως ε, ιδρύθηκε η Θεσσαλονίκη πως άνθησε σαν αρχαία πόλη, πως έφτασε να γίνει μια Βυζαντινή πρωτεύουσα με Μητρόπολη, αλλά το κύριο όγκο της ιστορίας του ξεκινάει από το 1430, όπου η Θεσσαλονίκη κατακτήθηκε από τους Τούρκους και φτάνει μέχρι λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι το 1950. Μας παρουσιάζει λοιπόν, την ιστορική διαδρομή αυτής της πόλης μέσα σε αυτά τα 500 χρόνια. Σε αυτά τα 500 χρόνια ε, η Θεσσαλονίκη ε, φυσικά πάντοτε ήταν μια μεγάλη πόλη, μια σημαντική πόλη, έγινε μια μητρόπολη. Ε, μια μητρόπολη όπου συναντιόταν συνα, και ακόμα πιστεύω υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συναντούνταν η Ανατολή με τη Δύση. Ε, ήταν η πιο σημαντική πόλη των Βαλκανίων ε, και αυτό το λόγο ίχνος, έτσι, υπερβολής ε, πιστεύω όποια ιστορικά δουλειά και να διαβάσετε θα δείτε ότι για τα Βαλκάνια η άτυπη πρωτεύουσα των Βαλκανίων ήταν πάντοτε η Θεσσαλονίκη. Όχι ότι δεν έχουν και άλλε σημαντικέ πόλει στα Βαλκάνια, έτσι. Ε, Εννοείται και το ε, Βελιγράδι και το Βουκουρέστι και η Σόφια ήταν σημαντικότητε πόλει για τα Βαλκάνια. έτσι και άλλα μεγάλα λιμάνια υπήρχαν στα Βαλκάνια και μέσα που σημαίνουν πολλά για τον Ελληνισμό, όπω το Χαλάτσι α πούμε. Ε, Όμω, ε, αν θέλαμε να δώσουμε το στίγμα μιας πόλης που πραγματικά κυριαρχούσε ε, όχι μόνο σαν εθνικό κέντρο, σαν υπερεθνικό σαν διεθνές κέντρο ε, θα, αυτή θα ήταν η Θεσσαλονίκη ε, λέμε σήμερα για κάποιες πόλεις ότι φημίζονται για την πολυπολιτισμικότητά τους ότι είναι οι διεθνείς πόλεις για το Λονδίνο περισσότερο το λέμε αυτό, ε, για την Νέα Υόρκη ίσως, ε, κάποιος, αλλά εκείνη την εποχή έτσι μέχρι πριν από ε, κάποια χρόνια μέχρι πριν από 100 χρόνια ε, θα λέγαμε αυτό το ρόλο τον έπαιζε η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον για τα μεσογειακά και τα δικά μας ε, δεδομένα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το βιβλίο από την κατάκτηση της πόλης είπαμε, από τους Οθωμανούς, περιγραφεί ακριβώς ε, με ιστορική ακρίβεια, όχι μόνο ε, τα ε, ιστορικά γεγονότα από την άποψη ε, της ιστορίας στα γεγονότα αλλά μπαίνει ε, μέσα και αναλύει αναλύει τα γεγονότα αυτά την επίδρασή τους τόσο στο κοινωνικό γίγνες έτσι Μιλάμε για την κοινή, μιλάμε για τους ανθρώπους, μιλάμε για την ιδογραφία, καταπιάνεται με όλα τα θέματα, με τη θρησκεία των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη, με το πώς ήταν οργανωμένη η πόλη, με τις γειτονιές τους, με την υπεθρό του έχει αρκετά σημεία που αναφέρει την κοινωνία στην γύρω χώρα από την οποία... Η οποία έχει άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη, ε, τη θρησκευτική του πολύ σημαντική, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε ε, αυτό που λέγαμε ε, εθνική οργάνωση. εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια ειδικά τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας, κυρίω υπήρχε θρησκευτική ταυτότητα. Η εθνική ταυτότητα έστειλε μετά. Τα είναι για ταυτότητα ε, κυρίως όπως και σε όλη την Ευρώπη έτσι, όχι μόνο στα Βαλκάνια. η εθνική ταυτότητα ήρθε αργότερα, ήρθε το 18ο, το 19ο, κυρίως το 19ο αιώνα με τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα. Δηλαδή α πούμε και τη Γερμανία από τον Μπισμαρκ, έτσι δηλαδή, που αρχισαν οι Γερμανοί να αισθάνονται σαν έθνος το ίδιο και σε άλλε περιοχέ και στα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτοκρατορία αυτοκρατορίε τη εποχή, την Οθωμανική παρατηρή, την Αυστρουγκαρία που κυριαρχούσε στα Βαλκάνια κλ. ήταν ε, πολυπολιτισμικέ, θα λέγαμε. Είχαν διάφορε εθνότητε, αυτό που θα το λέγαμε σήμερα, οι οποίε ξεχώρισαν από ε, διάφορα άλλα στοιχεία. Όλοι ήταν υπήκοοι όμω τη αυτοκρατορία και οι ίδιοι, ε, ε, ε, πώς θα το πω τα ίδια δεδομένα ίσχυαν α, για όλους. Έτσι λοιπόν ο Μαζάουρ δεν μένει στα κλασικά ιστορικά γεγονότα να παρρυθμίει δηλαδή ε, ημερομηνίες, ε, γεγονότα, πρόσωπα. Ε, μπαίνει στο πώς ζούσαν οι άνθρωποι και το καταφέρνει Μάλιστα, όχι μόνο πώς ζούσαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ετών, αλλά παίρνει πραγματικά εποχή εποχή ε, με βάση κάποια ιστορικά γεγονότα ε, παίρνει εποχή εποχή τη Θεσσαλονίκη του ανθρώπου της και καταφέρνει να σου μεταφέρει την εξέλιξη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ εξαιρετικά επιτυχημένο σε αυτό το βιβλίο ότι νιώθεις πραγματικά να, ακολουθείς, να παρακολουθείς την εξέλιξη αυτής της πόλης, ανα, όχι τα χρόνια εδώ ανά τους αιώνες και δεν αφήνει πραγματικά σου δίνει την αίσθηση, δεν αφήνει που να μην έχει γυρίσει, έτσι δείχνει ο άνθρωπος ότι δεν το έγραψε ε, ότι όσες πιθανές και απίθανες πηγές ε, μπορεί να σκεφτεί κάποιος άμα δείτε και την εκτεταμένη ε, εκτεταμένες ε, πηγές που αναφέρει, έτσι είναι πραγματικό τυπωσιακή έρευνα που έχει κάνει, αλλά δείχνει ότι γνωρίζει και από πρώτο χέρι τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ε, θεωρητικός, δείχνει ότι έχει μιλήσει με ανθρώπους, δείχνει ότι το έχει ψάξει ε, πάρα πολύ το ζήτημά του. Και το θέμα πραγματεύεται, συγγνώμη, Βέβαια είναι γνωστό στο ιστορικό Σωμαζάγορα, έχει γράψει και άλλα βιβλία... Ε, Ιστορικά, έτσι, και επειδή έχει το ότι ε, δεν είναι να το πω έτσι ε, ένας από τους Βαλκάνιους, δεν είναι ούτε Ελλήνας, ούτε Σέρβος, ούτε Βούλγαρος, έτσι, είναι ξένους άνθρωπος που ανέρχεται από την Ευρώπη, επομένω δεν έχει ε, το κάποιον εθνικό μύθο να δικαιολογήσει, όπως πολύ συχνά είτε οι Έλληνε είτε από τις άλλε βαλκανικές χώρες αισθάνονται την ανάγκη να ε, στηρίξουν λίγο ή αν είναι στωρά, στωρά, να κατηγορήσουν λίγο το εθνικό τους μύθο, ο Μαζάουρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει να στηρίξει ή να οτιδήποτε τον εθνικό μύθο κα, κανενός ε, τον ενδιαφέρει η Θεσσαλονίκη, σαν Θεσσαλονίκη δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίο τουλάχιστον για την πόλη αυτή, ε, πιστεύω ότι ίσως είναι πιο Θεσσαλονικιός από τους Θεσσαλονίκους. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι και στο επόμενο χορδιακό μας μάλλον και θα συνεχίσω, θα πω λίγα λόγια ακόμα μετά. Αυτό το κομμάτι είναι το χορδιακό των αμμονιών, θα λέγαμε, ο των αμμονιών ε, από το Τζουζέπε Βέρτη, Είναι από την όπερα El Trovatore, ε, από τις ε, ωραίότερες κατά την προσωπική μου πάντοτε άποψη οι όπερες, ε, φιλος, μάλλον ως φίλος της κλασικής φυσικής, λίγο πολύ, μήναι και φίλος της όπερες, μου αρέσει αρκετά. Ε, θα συνεχίσουμε όμω λίγο με το βιβλίο μα. με και το βιβλίο του Μαρκ Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, υπόλοιτον φαντασμάτων. Ε, μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά, έχει μεταφραστεί σε όλα τα βιβλιοπολία. Έλεγα λοιπόν ότι καταφέρνει να σου δώσει, ε, νιώθεις ότι παρακολουθείς την εξέλιξη αυτής της πόλης και το κάνει με, με αμεροληψία και φαίνεται έντονα, θα μου επιτρέψετε να... Το υποστηρίξω αυτό και το υποστηρίξω να φαίνεται η αγάπη του για την ε, πόλη αυτή, ε, όχι μόνο και μέσω της πληρότητας της ε, δουλειάς του, πραγματικά δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός, όσο τουλάχιστον και με μου αρέσει η ιστορία και μπορώ και να ψάχνω, δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός σημαντικό ή ασήμαντο που να το έχει αφήσει, να μην το έχει μελετήσει μένεις σε λεπτομέρειες για τους κατοίκους της πόλης, για τον τρόπο ζωής τους και σε πολλά σημεία μπορώ να πω ότι εκφράζει και μια νοσταλγία όπως και εμεί σήμερα για την παλιά θεσσαλονίκη ή για την παλιά πόλη του καθενός που έχει χαθεί. Γι' λίγο κάποιοι πιάνω εκφράζει μια τέτοια νοσταλγία. Φαίνεται, λοιπόν, η αγάπη για αυτή την πόλη και ένα πολύ σημαντικό, όπως είπα, ε, ε, να παρουσιάζει ιστοριαγραφία, διαβάζει ιστορία, ιστορικά κείμενα, πρέπει να είσαι έχει ανοιχτό μυαλό γιατί τα ιστορικά γεγονότα ε, πρέπει να τα προσεγγίζεις από πολλέ πλευρέ, από πολλέ πηγέ και πολλέ φορέ ε, εμεί στην ιστορία. Ε, όπως και οι περισσότεροι έτσι, άλλοι λαοί έχουμε συνηθίσει να τα δασκόμαστε μόνο από μία πλευρά μονοπλευρά από την πλευρά που εξυπηρετεί ας πούμε, τον εθνικό μύθο να το πέτσι του καθενό. δε βράδει την οποία δεν έχουμε ε, μάθει στο σχολείο η οποία αναγκαστικά είναι επικεντρώνεται ε, σε μάς στο δικό μας κράτος, στο δικό μας ε, έθνος. Όταν όμως εξετάζεις ιστορικά γεγονότα που ξεπερνούν κατά πολύ ε, ένα κράτος ή ένα έθνος ή οτιδήποτε, τότε βέβαια να, να, να έχει μια απόσταση και να στέκεσαι με πιο ε, ανοιχτό ε, ανοιχτό πνεύμα πράγματι ε, όροι οι προσδιορισμοί που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα πριν από 100 ή πριν από 200 χρόνια ε, όπως ας πούμε πριν από 100 χρόνια ο όρος διαδίκτυο δεν σημαίνε δεν σημαίνει τίποτα Έτσι, ε, έτσι λοιπόν κάποια πράγματα που σήμερα το θεωρούμε δεδομένα και οτιδήποτε πριν από 100, πριν από 200 χρόνια και ακόμα χειρότερα μπορεί να μην σημαίνουν απολύτω τίποτα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν διαβάζουμε ε, ιστορία. Ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε το τι γινόταν κάποια εποχή, όχι σε απόλυτο βαθμό πάντως. Μπορούμε να το κρίνουμε με το ότι θεωρούμε εμείς ε, σωστό ή οτιδήποτε ε, σήμερα. Ε, δεν υπάρχει άνθρωπος στο παρελθόν. Που να δρούσε σκεπτόμενο. Α, κοίτα, δε σε 100 χρόνια ε, θα είναι έτσι τα πράγματα. Να το κάνω για τι 100. Όχι, όχι, όχι. Και σήμερα, νομίζω ότι κανένα από εμά, όταν σκέφτεται κάτι, σκέφτεται. Α, κοίτα, να δει ε, πώ θα, θα φανεί αυτό σε 100 χρόνια. Κοιτάμε ε, τη η ημέρα, πώς θα δράσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Άντε ε, σε 5 σε 10 χρόνια να κάνουμε. Να έχουμε λίγο το μεγαλό σε εκεί άντε ας πούμε όσοι έχουν παιδιά, να σκέψω τα παιδιά μου, δηλαδή σε ζητάμε για 20 χρόνια μπροστά, 30 μέχρι εκεί, να σε ζητάς τώρα για πράγματα και γεγονότα για 100 χρόνια πριν, 200-300, ε, ε, ε, ε, χάνεται τελείως αυτό το, το προσωπι, η προσωπική στεροβουλία να την πω έτσι. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας, άλλο λέω. Δεν μπορείς όμως να την κρίνεις ε, ε, σε, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Με βάση το τι έγινε σήμερα να κρίνεις αυτό το οποίο είχε, είχε γίνει ε, πριν από κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτώσεις, ίσως είναι, είναι λίγο δύσκολα αυτά τα θέματα. Αλλά ε, τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο. Ε, καταδεικνύει σε κάθε περίπτωση το πόσο σημαντική πόλη είναι η Θεσσαλονίκη ε, μόνο η ιστορία που σου μαθαίνει ε, για την πόλη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ε, και βλέπεις ας πούμε και την Πολοδομική, με την Πολοδομική εξέλιξη της πόλης και πράγματι αυτά τα απομεινάρια να το πω έτσι ε, πράγματα τα οποία γίνονται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και επηρεάσουν την της πόλης και τα της να τα δει και σήμερα, και ω επισκέπτη, ε, φαίνονται, είναι φανερά και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Κάποια πράγματα να βρίσκουν να, για αυτό, αυτό που βλέπω σήμερα είναι έτσι, είναι αλλιώ, ή πώ ε, ήταν. Και αποκτά ένα τελείω διαφορετικό νόημα, και η συζήτηση για το, τουλάχιστον για αυτού που κατοικούν εκεί. Δεν ξέρω, στου υπόλοιπου από εμά πέφτει κάποιο λόγο. Καλούν να ξέρουν κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν και αποφάσει. Ε, θέλουν να πάει προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή όχι οι πόλοι που ζουν και που ελπίζω να την αγαπούν ε, τουλάχιστον να λένε ε, ότι την αγαπούν ε, συνεχίζει το βιβλίο αυτό καλύπτει όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκη. Πρώτο πλευθέρωση, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για τον εθνικό διχασμό, λέει, έτσι δεν χαρίζεται, λέει, αρκετά πράγματα, θα τα διαβάσετε όσοι έχετε το ενδιαφέρον και ίσως είναι και το μεγάλο και μετά, λέει, φυσικά για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για του Γερμανού, για το διωγμό των Εβραίων, σαφώ πολύ μεγάλη και σημαντική, θα το δείτε στο βιβλίο, η Βραϊκή Κοινότητα τη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανένα, τουλάχιστον όχι σήμερα, ε, για την Εβραϊκή Κοινότητα και τη σημασία τη για τη Θεσσαλονίκη. Ε, εκεί, στο ΕΕ, λέει όλα τα γεγονότα, όπω έγιναν, έτσι τα τραγικά γεγονότα αυτά, ε, και συνεχίζει. Και εδώ, είναι το, αν το σταμάταγε εκεί, θα έλεγα ότι ε, μπορεί να τον είχαμε κάνει και ακαδημαϊκό τον ε, Μαζάουερ και εξηγώ γιατί γιατί σαν θέλοντα να είναι συνεπής σε αυτά που γράφει για την ε, πόλη, συνέχισε και μετά, συνέχισε μετά την επελευθέρωση με την κατοχή από τους Γερμανούς, συνέχισε και το έφτασε το βιβλίο μέχρι, μέχρι το 50%. Θα μου πείτε και γιατί, τι πειράζει. Πειράζει γιατί ο άνθρωπος ε, κάνει σοβαρή ιστοριογραφία, ε, έχει σοβαρή ιστορική δουλειά και ε, μην ξεχνάτε ότι τα γεγονότα από το 45 μέχρι το 50 ε, ακόμα αισθανόμαστε άβολα στην Ελλάδα να τα συζητήσουμε. Ε, πάμε για το επόμενο τροβοδάκι και θα σε εξηγήσω μετά τι εννοώ. Σύντομο χορηδιακό, υποβλητικό, τον Τέλειου. Ε, ο τίτλο του βέβαια ξεγελάει. Ε, ο τίτλο του είναι Τραγούδι για μια καλοκαιρινή νύχτα στο νερό. Θα το περιμένει κανεί πιο χαρούμενο, πιο αλαγκρό. Αλλά είναι έτσι ένα κομμάτι πολύ μυστηριακό να το πω. Τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει. Το θεωρώ ένα πολύ όμορφο χορδιακό, Κάνει ατμόσφαιρα, μη τι άλλο. Συγχαρητήρια λοιπόν για το Μπαζάουρο και το βιβλίο του. Έτσι λοιπόν. Ε, είπαμε μέχρι το, ξεκινάει από το 1430, φτάνει μέχρι το 1945 την, το εβραϊκό ολοκαύτωμα, την απελευθέρωση της πόλης από τα κατοχικά στρατεύματα, μέχρι εκεί καλά. Και έρχεται μετά όμως και το συνεχίζει και την μαύρη περίοδο το 45 με 50. Ε, όσο τραγικά και ήταν τα γεγονότα της κατοχής, προσωπικά θεωρώ πολύ τραγικότερα τα γεγονότα που ακολούθησαν την κατοχή. Μην ξεχνάτε ότι ένα θέμα ταμπού για τη σύγχρονη Ελλάδα, έτσι. τώρα τα τελευταία χρόνια κάπου έχουμε αρχίσει λίγο και το συζητάμε και αυτό όχι και πολύ, ο ενφίλιος πόλεμος την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη προσπαθούσε εκμεταλλευόμενη το σχέδιο Μάρσαλ ή οτιδήποτε εγώ στη διάθεσή τους ένα νοικοδομηθεί να μπουν σε σειρά σε κράτου. Εμεί εμείς ήμασταν απασχολημένοι να πολεμάμε ο τον άλλον Είμαστε απασχολημένοι με τον εμφύλιο πόλεμο και ο εμφύλιος πόλεμος δυστυχώς ε, δεν είναι ποτέ και να ισχυρίζονται κάποιοι να, λένε, να μιλούν για ιστορικέ αναγκαιότητε, για, για, για, οτιδήποτε. Ε, Δικαιολογίε υπάρχουν πάντοτε πολλέ. Το να κάνουμε το σωστό είναι το δύσκολο. Και προσωπικά δεν πιστεύω ποτέ ότι ένα εμφύλιο πόλεμο μπορεί να είναι κάτι το σωστό. Βέβαια για του Έλληνε είναι το εθνικό μα σπόρο ο εμφύλιο πόλεμο, μην το ξεχνάτε έτσι. Ε, αφήστε το πόδο σφαίρικη. Το πραγματικό μα εθνικό σπόρο είναι ο εμφύλιο πόλεμο. Αυτό μα αρέσει να είμαστε διχασμένοι. Ε, να ξα... ξεκινήσω από το Μόνο στο νεότερο ελληνικό κράτο, μην πιάσουμε την αρχαιότητα, έτσι, στο νεότερο ελληνικό κράτο. Πριν καλά καλά απελευθερωθούμε, το 21 συζητάμε, έτσι, πριν καλά καλά απελευθερωθούμε από του Τούρκου, και ενώ ο Ιμπραήλ μαλώνιζε στην Ελλάδα, Εμείς τι κάναμε, θεωρήσαμε ότι θα κάνουμε. Έ, κάναμε ένα μικρό εμφυλίο έτσι, για το, για το καλό. Μετά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μετα του Βαλκανικού Πολέμου και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Βενιζέλο εναντίον Παλατιού Κωνσταντίνου. Ένα εθνικό διχασμό και εκεί, ένα ψηλό, εντάξει λέμε εθνικό ένα εμφύλιο ήταν, τι ήταν στην ουσία. Να χωρίσει την Ελλάδα σε δύο κράτη. Και φυσικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάναμε ένα ακόμα έτσι για να. Γιατί είχαν μείνει κάτι, να το πω, ξεκαθάρισμα λογοριασμό από τον προηγούμενο και είπαμε να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Λοιπόν την ώρα που ό,τι αφήσαν όρθιο λοιπόν οι... οι Γερμανοί φεύγοντας, είπαμε να το γκρεμίσουμε για να το προφανώς θα θέλαμε να το χτίσουμε καλύτερο μετά φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο λόγος είμαστε. Δυστυχώς ο Μαζάου, λοιπόν μπαίνει σε αυτά τα θέματα, τα οποία στα δικά μας τα αυτιά Δυσσάρεστα, μην ξεχνάμε, και ότι τιμώρησαν κάποιον τραγωδό γιατί του θύμισε τα οικία κακά. Και έτσι λοιπόν, είπα σε κάποιο φίλο, ε, εξαιρετικό το βιβλίο του Μαζάουρφ, αυτό που λέει: Ποιο, η αυτό, Θεσσαλονίκη δεν είναι ελληνική. Και λέω: Πού το, το διάβασα αυτός. και έψαχνα που λέει στο βιβλίο ο άνθρωπο ότι δεν είναι ελληνική ή Θεσσαλονίκη. Πολλό δε μάλλον, πω όλο το βιβλίο και ο ελληνικό στοιχείο. Ε, είναι πανταχού πάνω, έτσι βέβαια, ναι, λέει και λέει για τους διωγμούς που είπες σαν τους Τούρκους και λέει πως έχει συρικνωθεί κάποια στιγμή πάρα πολύ και ό,τι και όλα ε, αλλά δυστυχώ λέει και κάποιες πικρές, να το πω έτσι, αλήθειες, για μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάποιες πικρές για κάποιους και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας έτσι. Και στην Ελλάδα, εντάξει, όταν μας στείλουν και μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα γεγονότα είναι πρόσφατα. Εντάξει, δεν συζητάμε για τα το γεγονότα του 1500, αλλά να σου λέει για πικρές αλήθειε για το 50. αλήθειε που εμείς τι έχουμε κάτω από το χαλί έτσι και δεν ξέρω πού θα τις βγάλουμε. Όταν ο δεν έχει πρόβλημα και τις βγάζει πάνω στο χαλί ε, λογικά είναι το συλλογικό ή και το ατομικό πολλές φορές το αντιδρά. Γιατί συζητάμε το 50, συζητάμε δηλαδή για τον παππού κάποιου για τον πατέρα του να μαθαίνει, να λέγονται κάποιες αλήθειες άβολες ενοχλεί. Και δυστυχώς Γι' αυτό λέω, αν ο άνθρωπο το είχε σταματήσει το Ιλίου του 10 χρόνια νωρίτερα, μπορεί να τον είχαμε κάνει και ακαδημαϊκό. Το συνέχισε, υπόθηκαν αυτέ τις πικρές αλήθειε και όπω πάνω χωριστήκαμε σε στρατόπεδα κι εμεί. Εμεί είμαστε, με, όχι, εμεί τον θεωρούμε ανθέλληνα, εμεί τον θεωρούμε φιλέλληνα. Είμαστε λόγω των άκρων, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιο ε, μπορεί να σταθεί λίγο ουδέτερα, ή θα είναι μαζί μας ή θα είναι εναντίον μας όπως λέει και το γνωστόν ναι, έκδετο ναι αλλά εμείς είμαστε οι άλλοι αυτό δυστυχώς είναι το εμπός το πω ένα από τα κακά μας, η διχώνια και για τη διχόνια μην ξεχνάτε και ο θετικός μας σπίτι είχε γράψει έθε, διχόνια ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα απαλλαγούμε από αυτή ε, πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγουδάκι που ταιριάζει Thank you. Από την όπερα Ναμπούκο του Βέρντι, του Ζωέπε Βέρντι, το Βαπενσιέρο Ναμπούκο, Ναβγούθονόσορα επί των ελληνικότερων, ήταν ο χώρο των Εβραίων σκλάβων που του πανούν στη Βαλοβιλώνα και τραγουδούν για την πατρίδα του που δεν θα την ξαναδούνε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Προηγουμένω την παρουσίαση για το βιβλίο του Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων. Έχει γράψει και άλλα ιστορικά. Ο Μαζάουρ είναι από του πιο σοβαρού ιστορικού. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί κανεί μαζί του σε όσα λέει, πρέπει να. Σεβαστεί την έρευνα που έχει κάνει και τις απόψεις του και προσέξτε όταν μιλάμε για ιστοριογραφία ή όταν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά δεν μπορούμε να λέμε να πετάμε ένα εγώ δεν συμφωνώ ή οτιδήποτε πρέπει έχουμε τα επιχείρηματά μας τα, όχι, το δίκιο μα που λέμε σημαίνει, το δίκιο μου δεν είναι το δίκιο μα, είναι τα επιχειρήματά μα, τα ιστορικά μα επιχειρήματα, η ερμηνεία που κάνουμε, οι καταγραφέ, τα αρχεία. Τι λένε Το δίκιο μας είναι κάτι που σήμερα είναι, σή, αύριο δεν είναι. Σήμερα έχουμε δίκιο να το πω έτσι εμεί, αύριο έχει κάποιο άλλο. Γιατί, γιατί αλλάζουν. Αλλάζουν τα πάντα. Οι κοινωνικέ συνθήκε, οι πολιτικέ συνθήκε, οι οικονομικέ συνθήκε και έτσι ακόμα και σε εμά του ίδιου κάτι που φαίνεται σωστό και δίκαιο σήμερα μπορεί αύριο να μην μα αρέσει καθόλου να αλλάξουν ε, οι συνθήκε μα. Και αυτό πάντοτε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Και ένα από αυτά που αλλάζουν και αλλάζουν συνέχεια και η προσωπική μου άποψη είναι ευτυχώ που αλλάζει και εξελίσσεται ε, γιατί έτσι πρέπει, ε, είναι η γλώσσα, η γλώσσα η δικιά μας γλώσσα, η ελληνική γλώσσα και όχι μόνο, οι γλώσσες όλων των λαών, όλου του κόσμου ε, εξελίσσονται και αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Ξέρω ότι αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε ε, δεν θα συμφωνήσουν, είναι, ότι θέλουν τη γλώσσα όπω τη μιλάμε σήμερα. Μάλλον στην Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο χάλι, δεν θέλουμε τη γλώσσα όπω τη μιλάμε σήμερα, ότι θέλουμε όπως τη θέλουμε όπω τη μιλούσαμε χθε ή προχθέ. Ε, μας αρέσει καλύτερα σε ορισμένου. Οι γλώσσε όμω εξελίσσονται. Οι μόνες γλώσσε που δεν εξελίσσονται είναι αυτέ που τι λέμε νεκρέ γλώσσε. Ε, και υπάρχει λόγο που τι λέμε νεκρέ, γιατί δεν υπάρχει κανένα φυσικό, να το πω έτσι, αυτών των γλωσσών. Υπήρχε τα αρχαία ελληνικά, σαφώς είναι από τις πιο μελετημένες, όπως και τα λατινικά, είναι από τις πιο μελετημένες γλώσσες του πλανήτη. Ε, δεν υπάρχει φιλόλογος που να, τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο ή οτιδήποτε, να σέβεται να αυτό το και να μην έχει ε, γνώση αρχαίων ελληνικών ή ε, λατινικών γνώση ανάλογα το πεδίο που ειδικεύεται ε, ο καθένας. Ε, φυσικούς ομιλητές τη γλώσσα όμως έχουμε, όχι είναι νεκρέ αυτές οι γλώσσες και μοιραία δεν εξελίσσονται όλες οι υπόλοιπες γλώσσες εξελίσσονται ε, μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτό ε, δεν είναι κακό πράγμα η εξέλιξη μιας γλώσσας παρόλο που ακούγονται διάφορα ε, ο εκφυλισμός είναι ακόμα χειρότερος από την εξέλιξη το να μείνει μια γλώσσα σε εκφραστικές φόρμες και τύπου και, και αδυναμία ε, αύξησης να το πω έτσι, προσερμογής, ε, του λεξιλογίου και τα λοιπά ε, δεν θεωρώ ότι είναι καλό σημάδι ε, και καλά θα ήταν αυτά να τα σκεφτόμαστε όταν μας πιάνουν οι ε, γιατί είμαστε και λόγοι, είπαμε των το, άκρων δεν είμαστε λόγοι τη οδετερότητες και της ψυχρεμίας λοιπόν μας πιάνουν οι καλό να σκεφτόμαστε λίγο και το θέμα ποιο είναι το θέμα είναι Πώς εξελίσσεται η γλώσσα και τι μπορούμε να κάνουμε για να το επηρεάσουμε αυτό. Οι όσοι φωνάζουν και φοβούνται και θετούν κινδύνου για τη γλώσσα και για το που πάει η γλώσσα, συνήθως εκείνο που έχουν να, σαν αντιπρόταση είναι να σταματήσει να εξελίσσεται η γλώσσα. Το οποίο είναι φυσιαδύνατο, ε, σας το υπογράφω, ε, όχι σαν αλλά... Επειδή με βάση τις μου και τις γνώσεις μου πάνω στην εξελικτική, να το πω έτσι, ε, βιολογία, ε, όλη η φύση εξελίσσεται. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η εξελίσση ε, ημένης στάσιμος πληροχής των εξαιρέσουν θα έλεγα το στάσιμο σημαίνει εξαφανισμένος, νεκρός από το φιλογεννητικό, από το δέντρο της ζωή. Τώρα αν αυτό είναι το ιδανικό γιατί τη γλώσσα, δεν ξέρω τι να, τι να πω. Ε, το μεγάλο ζητούμενο και εκεί που πριν επικεντρώνται προσπάθειε είναι να δίνουμε πως θα ε, κατευθύνουμε για την κατεύθυνση εντάξει μπορεί να πάρει και άλλη χρειά ε, πως θα δίνουμε τα εφόδια εκείνα, τα γλωσσικά εκείνα εφόδια στις επόμενες και στις τωρινέ ε, γενές, έτσι ώστε η εξέλιξη της γλώσσα να, να μην οδηγεί σε απώλεια γλωσσικού πλούτου και απόλυτα εκφραστική ικανότητα. Εκεί πιστεύω είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι να δίνουμε ε, ακόμα με φέρνω παράδειγμα για τι ξενόφερτε ε, λέξεις Το ζητούμενο τι είναι να παραμείνουμε πιστοί στον τύπο ή να τι ενσωματώσουμε και να τι εξελινίσουμε όσο πιο όμαλα μπορούμε. Ε, Πολλέ φορέ. Ε, κάνουμε κινήσεις οι οποίες μόνο γελιό προκαλούν ε, διαβάζα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάνει και το γύρω, και κάνει παλαιότερα και το γύρο του διαδικτύου δεν ξέρω πώς ε, ε, το έχετε υπόψη σας. Ε, ξέρετε όλοι τα κάποτε, <laughs> γιατί πλέον και αυτά να γίνουν μουσιακό είδο ε, τη μουσική την ακούγαμε από κάποια δισκάκια ε, από κάποια δισκάκια laser τα οποία τα ονομάζουμε CD έτσι, όλος ο κόσμος CD τα ξέρει. Η προσπάθεια να εξελληνιστεί ο όρος CD, ε, μία, υπήρχε ένα πολύ ωραίο δίσκο ακτίνα, το οποίο ακούγονταν ωραίο, όμως κάποια τεχνική επιτροπή κάπου δεν ξέρω που στείλωσε τα πόδια και είπε όχι, θα πάρουμε το CD, η ελληνική πόδες του CD θα είναι πτυκτός δίσκος. Δεν ξέρω πώς το έχετε ξανακούσει, μπορείτε να το ψάξετε στο διαδίκτυο και φυσικά ποια ήτανε η τύχη του πτυκτού δίσκου, πηγαίνετε σε ένα δισκοπολείο, να ρωτήσετε, ρωτήσετε, ας πούμε, ε, άμα βρείτε κάποιον και σας δώσει πτυκτό δίσκο, έλατε να πω, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, με το πείτε και μένα Λοιπόν, πρέπει να ενώ αντίθετα, ε, θα μπορούν άλλες εκφράσεις, οι οποίε μπορούν και ενσωματώνονται φυσιολογικά στη γλώσσα, είναι πολύ επιτυχημένες. Παραδείγματο χάρη το γνωστό μας λεωφορείο. Το λεωφορείο δεν υπήρχε σαν λέξη στα ελληνικά, ήταν μια φτιαχτή λέξη που εντικατάστησε τη λέξη «πούλμαν». Ε, και σήμερα ακόμα πολλέ φορέ το λεωφορείο το λέμε «πούλμαν», αλλά ε, ήταν μια λέξη που έγινε για να αντικαταστήσει τη λέξη «πούλμαν» ε, το λεωφορείο. Όμω όμως ήταν επιτυχημένη, ήταν έβυχη, ενσωματώνεται και όμορφα στη γλώσσα μας και δηλαδή, σήμερα τη θεωρούμε απόλυτα φυσιολογική. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να κατευθύνει, ή να δώσει, να ελέγξει, δεν ξέρω πώς θα το πει, να δώσει νόημα στην εξέλιξη της γλώσσας. Το να πει δεν εξελίξει, ε, δεν θα να εξελιχθεί η γλώσσα, εμείς δεν θα πηγαίνουμε με το πόλμανο με το λοφορείο, θα συνεχίσουμε, πηγαίνουμε με τα πόδια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ε, αστείο. Έτσι λοιπόν πάμε στο επόμενο χοροδιακό μα και συνεχίζουμε. Εντελκέ αυτό το χορδιακό, Ζάντοκο Ιρέας, Ζάντοκο The Priest, ε, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη ε, έχει νομίζω ο σκοπός του πριν να είναι γνωστός σε, σε αρκετούς, ε, έτσι κάποια αθλητική εκδήλωση, νομίζω μεγάλη έχει ξανακουστεί. Ε, έτσι λοιπόν ε, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής ε, είπαμε κάποια πράγματα για τις ε, συναναγνώσεις για τα βιβλίο που διαβάσαμε κάνουμε μια μικρή παρουσίαση και στα γεγονότα στη... Θεσσαλονίκη στα γεγονόταλα δηλαδή, συνομένως τη βόλτα μου στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ ωραίο βίντεο παρουσίασαμε με τη Θεσσαλονίκη είπαμε κάποια πράγματα γιατί πάλι και για τη γλώσσα για την εξέλιξή τη. ελπίζω να σα κράτησα μια ευχάριστη συντροφιά στο το δίωρο οι μουσικές επιλογές ήταν επικεντρωμένες όμορφα σε γνωστά χοροδιακά κομμάτια για και έρχεται Πάσχα και έτσι έχουμε μία τάση πιο, μια πιο υποβλητική ή πιο κατανεκτική ίσως ε, μουσική ε, να πω την καλή μου και στον Ορφέα και στην Ευαγγελία οι οποίοι σε πριν από λίγη ώρα Ελπίζω να τους άρεσαν για όσου δεν πρόλαβαν την εκπομπή φυσικά σε λίγη ώρα μετά τη λήξη Θα ανέβει η εκπομπή και η λίστα με τα κομμάτια που ακούστηκαν στο γνωστό σημείο στο αρχείο των εκπομπών του σταθμού όπως επίσης και τυχόν σύνδεσμοί που αναφέραμε εσείς στους που έχουμε αναφέρει στην εκπομπή, θα τους δώσουμε εκεί πέρα και εσείς εδώ πέρα να πω ποιος θα έχει υπόψη το κάποιο ε, βιβλίο ή κάποιο σύνδεσμο πλο, ιστολόγιο, σελίδα φόρουμ ή οτιδήποτε στο ίντερνετ που πιστεύει ότι αξίζει το κόπο και θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες ή να το παρουσιάσουμε έτσι ας μου το ε, γράψεις ας μου το αφήσει σε μήνυμα εγώ θα το δω, θα το αξιολογήσω και εφόσον ε, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα και στους υπόλοιπου στην εκπομπή θα το αναφέρουμε στην εκπομπή μας Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να περάσουμε στο τελευταίο και απόψε τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσω στην Ελένη για τα υπέροχα 15 χρόνια που μου έχει χαρίσει μέχρι σήμερα και με κάνει να μου χαρίσει πολλά περισσότερα να Με σημερινή μα εκπομπή σα ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και την παρέα σας εύχομαι σε όλους ε, καλή μεγάλη εβδομάδα καλή Ανάσταση καλό Πάσχα και ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να τα πούμε την Κυριακή του Πάσχα με χαρούμενη και ελεύθερη ε, μουσική να είστε όλοι καλά καλό σας απόγευμα